Στοίχη 28.34. Θεραπεία δύο δαιμονιζομένων. 28. Και όταν αυτός ήλθαν στο απέναντι μέρος ή στην χώρα των γεργιασινών, τον συνείδησαν δύο δαιμονιζόμενοι που έβγαιναν από τα οικοί ή στα οποία ευχαριστούν τον κατοικούν. Ήσαν δε και οι δύο επιθετικοί και πολύ επικίνδυνοι, ώστε να μην μπορεί κανείς να περάσει από τον δρόμο εκείνον. 29. Και έξαφνα από τον φόβο τον εφώναξαν δυνατά και είπαν Ποια σχέση υπάρχει μεταξύ ημών και σου ή σου ή έτου Θεού, ήλθε εδώ πρόωρα πρώτου καιρού τη παγκοσμίου κρίση για να μα βασανίσει, 30. εδώ δε πρώτου μακράν από αυτού κοπάδι από πολλού χείρου που έβοσκαν εκεί, 31. Και οι δαίμονε τον παρεκάλουν λέγοντα: Εάν πρόκειται να μα βγάλει έξω από εδώ, επίτρεψε όν μα να απέλθουμε στο κοπάδι των χείρων. 32. Και επειδή αυτοί που έτρεφαν του χείρου έπραγαν τούτο παρά των Μωσαϊκών νόμων που απειγόρευενο ακάθαρτον των χοιρινών κρέα, ο κύριο, τιμωρώντα την παρανομία τάφτην, είπε ενός δαίμονα: Πηγαίνετε. Αυτοί δε, αφού βγήκαν από του ανθρώπου, επήγαν στου χείρου. Και ειδού, με μανία νόρμησαν όλο το κοπάδι των χείρων από το επάνω μέρο του κρυμνού προ τα κάτω στην θάλασσα και πνίγησαν στα νερά τη λίμνη. 33. Εκείνοι δε που έβοσκαν τους χείρους, έφυγαν και αφού επήγαν στην πόλη, ανήγγειλαν όλα όσα συνέβησαν και ιδιαίτερως το τι συνέβη με τους δαιμονιζομένους. 34. Και ειδού, όλοι οι κάτοικοι της πόλεως ευγείκαν για να συναντήσουν τον Ιησούν. και όταν τον είδαν τον παρεκάλεσαν να φύγει από τα σύνορά τους εκφόβουμοι πως και μεγαλύτερα κακά.